Περισβένω σάββατο. Αναλύσαμε, αναλύσαμε τους τύχους 5 και 6 του 14 κεφαλαίου. Στίχοι πάρα πολύ σπουδαίοι, στοίχοι οι οποίοι κρύπτουν μεγάλο νόημα, μεγάλες αλήθειες. Και η αλήθεια η μεγάλη είναι ότι ζούμε μέσα στο ψέμα και μας αρέσει το ψέμα. Θυμάστε σας έκανα μία ερώτηση το περασμένο Σάββατο. Τι θέλετε, ψέμα ή αλήθεια. Και κάποιοι προέτρεξαν και είπαν θέλουμε την αλήθεια. Αλλά δυστυχώς αποδείξαμε ότι μας αρέσει και ψέματα να λέμε αλλά και ψέματα να ακούμε. Μας αρέσει να ζούμε στο ψέμα και μάλιστα θα έλεγα ότι η αλλήμωνος ο οποίος θα μας πει την αλήθεια. Επειδή η αλήθεια είναι πικρή εναντιονόμαστε, γινόμαστε κακοί μαζί του, γινόμαστε εχθροί του. Θα θυμάστε ότι ο Κύριος την αλήθεια πλήρωσε Είπε την αλήθεια και γι' αυτό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον εσταύρωσαν. Τους είπε εκείνα τα φοβερά ουέ, τα οποία ουέ ήτανε ουσιαστικά γι' αυτόν ο τα θανατό του. Γιατί ο Κύριος δεν ξέρει να κρύβει λόγια. Ο Κύριος ξέρει να λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ο Κύριος ξέρει να μας λέει την αλήθεια γιατί δεν μπορεί να πει ψέμα ο Κύριος. Το ψέμα είναι δουλειά του σατανά. Και ο Κύριος το είπε για τον εαυτόν του ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Επομένως... Επανέρχομαι και ξαναρωτάω τι μας αρέσει, το ψέμα ή η αλήθεια. Yeah. Και δυστυχώς και πάλι θα επαναλάβω ότι μας αρέσει το ψέμα. Αν σου πει κάποιος την αλήθεια, σε προσβάλλει, γιατί κάνεις κάποιο λάθος, θα Δες Δέστε σήμερα τι γίνεται... Από του ανθρώπου οι οποίοι θέλουν το ψέμα, πουλάνε την αλήθεια, ξεμπροστιάζουν την αλήθεια, δίνουν την αλήθεια έναντι των ανταλλαγμάτων. Δέστε την Εκκλησία, του γείτονε τη εκκλησίας, χάρη των θρόνων, πουλάνε την αλήθεια. Χάρη των θρόνων και της δόξας, είναι οι διακομιστές του ψεύδους. Χάριν των θρόνων, χάριν της δόξας, χάρη των αξιωμάτων, τα οποία φέρουν, γίνονται δυστυχώς οι κήρυγες του ψεύδους. Και αν κάποιος πει την αλήθεια, αυτός δεν πρόκειται να επιβιώσει, δεν πρόκειται να ζήσει. Δεν θα τον αφήσουν. Αυτός πρέπει να εξαφανιστεί. Δέστε τους πολιτικούς. Ακούσατε ποτέ πολιτικό να πει την αλήθεια. Ούτε την είπε, αλλά ούτε και θα την πει ποτέ του. Και δεν θα την πει ξέρετε γιατί. Γιατί δεν μας αρέσει η αλήθεια. Δεν θέλουμε αλήθεια. Για φανταστείτε εδώ να έρθει κάποτε ένας υποψήφιος δήμαρχος και να πει ότι καταργείται το καρναβάλι. Αν με ψηφίσετε να καταργήσω το καρναβάλι, πείτε μου εσείς πόσους ψήφους θα πάρει. Ε, ναι. Ούτε τις γυναίκες του. Ούτε τις γυναίκες του. <χω> και η γυναίκα του δεν πρέπει να το ψηφίσει. <χω> γιατί, γιατί δεν θέλουμε αλήθεια. Ενώ αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ όντως πρέπει να καταργηθεί το καρναβάλι, διότι είναι κόλασης, διότι είναι σατανολατρία, γιατί είναι δαιμονολατρία, ειδωλολατρία, δεν μας ενδιαφέρει. Είδα το όμως τι λέει, τι λέει το ιεροκείμενο, ε. Ο Μάρτης πιστός που ψέβεται. Δηλαδή ο, ο άνθρωπος του Θεού, αυτός ο πιστός άνθρωπος του Θεού που καλείται να δώσει τη μαρτυρία του, γι' αυτό το λέει μάρτυρα καλείται να, πει την, τη, τη, τη, καλείται να πει κάτι, αυτό το κάτι πρέπει να είναι αλήθεια του Θεού, αλήθεια Δεν θα μας σήξεις τα λόγια σου Δεν θα ωρεοποιήσεις τα λόγια του Κυρίου Τα λόγια του Κυρίου είναι ωραία και τέτοια Δεν χρειάζονται προσθήκες από για να γίνουν ακόμη πιο ωραία είναι ωραιότατα, είναι γλυκίτατα. Δεν χρειάζεται να τα ωραιοποιήσουμε. Δεν χρειάζεται να τα ομορφύνουμε ακόμα περισσότερο. Για πείτε μου σας παρακαλώ, στα παιδιά σας είπατε αλήθειες ή ψέματα. Είμαι κοιτάτε, ξέρω τι τους είπατε. Ψέματα τους είπατε. Ψέματα τους είπατε γιατί... Δεν σας συνέφερε πρώτα να πείτε την αλήθεια. Αν λέγατε την αλήθεια, θα πέφτανε στα μάτια τους. Αν λέγατε την αλήθεια, θα ξεμπροστιάζατε τον εαυτό σας. Και δυστυχώς δεν είχατε τέτοια να αντέξετε αυτό το ξεπρόστιάσμα. Το παιδιού δεν του είπες αυτό που έπρεπε να το πεις, του είπε αυτό που έκανες εσύ και δεν το, το παρουσίασε αυτό που έκανε σαν το τέλειο, σαν το ωραίο. Ενώ δεν είναι έτσι. Και εμείς οι δεν έχουμε την αλήθεια. Γιατί αν πούμε την αλήθεια, αν πει ο παπάς, ο παπάς που καπνίζει, αν πει ότι απαγορεύεται ότι σιγάρο, τι κάνει, εκθέτει τον εαυτόν του. Αν ο παπάς του οποίου η παπαδιά ντύνεται προκλητικά και πει απαγορεύεται το προκλητικό ντύσιμο, ποιον ξεχτελίζει, τον εαυτόν του. Αν ο παπάς που πρέπει να πει την αλήθεια ο παπάς καλείται να διδάξει ότι απαγορεύεται το άσεμνο ντύσιμο τη στιγμή που η κόρη του ντύνεται άσεμνα, ποιον εχθέτει, τον εαυτόν του. Περμαίνετε λοιπόν εσείς από ένα τέτοιο ιερέα να σας πει την αλήθεια, δεν πρόκειται να σας την πει. Λέγοντας την αλήθεια, αμέσως θα έχει τσακωμό στο σπίτι του, θα έχει προβλήματα στο σπίτι του. Μάρτης πιστός ουψεύδεται. Ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να λέει ψέματα. Όταν καλείται να μιλήσει πρέπει να πει την αλήθεια. Όσο βαριά κι αν είναι αυτή η αλήθεια όσο κόστος κι αν έχει αυτή η αλήθεια. Και ο Κύριος μας έδειξε τον δρόμο αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Κύριος μας είπε ποιος είναι εκείνος ο δρόμος που λέγεται αλήθεια. Είναι ο δρόμος εκείνος που περνάει από τον Βουλγοθά. Είναι ο δρόμος του μαρτυρίου. Είναι ο δρόμος της ταλαιπωρίας. Είναι ο δρόμος του αίματος. Και γι' αυτό βλέπετε όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας επέλεξαν το δύσκολο δρόμο. Ο Άγιος Γεώργιος, όταν εκλήθη να μιλήσει, να πει την αλήθεια, είπε την αλήθεια. Και όταν ο Αυτοκράτορας προκειμένου να τον κάνει να μην ψέματα, του πρόσφερε την Αυτοκρατορία ολόκληρη και του έλεγε 20 χρονών παιδί θα σε κάνω Αυτοκράτορα, Αρκεί να πάψεις να λες αυτά που λες. Χριστήρα. Τι είπε, Πάρκε τα παρασημά σου, τα σπαθιά σου, τα αξιωματά σου, τα όλα και μένα δώσουμε ένα θάνατο φρικτό, γιατί θέλω να πεθάνω για τον Χριστό. Γιατί βλέπεις εκείνος που αγαπάει την αλήθεια και ζει για την αλήθεια, πεθαίνει και για την αλήθεια. Γιατί έτσι πρέπει να είναι ο Χριστιανός. Κατά το υπόδειγμα του Κυρίου. Ο Κύριος πέθανε για την αλήθεια και όλοι αυτοί που τον ακολούθησαν πέθαναν για την αλήθεια. Και όχι μόνο ο Άγιος Γεώργιος, αλλά και ο Άγιος Δημήτριος και η Αγία Εκατερίνη που εορτάζει αύριο και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας προπάντων οι μάρτυρες που έξησαν το αίμα τους για τον Κύριο είπαν την αλήθεια και αυτή την αλήθεια πλήρωσαν όταν κάποτε καλέσαν τον Άγιο Πολύκαρπο Γέροντα 86 χρονών και του είπαν ότι εντάξει πιστεύεις στον Χριστό προκειμένου να κλιτώσεις Πέσε στα σιγανά, στα σιγανά πέσε μια μικρή βλαστήμια στο Χριστό. Να σ' ακούσω εγώ μόνο, του λέει ο, ο, ο Άρχοντα. Μόνο εγώ θα σ' ακούσω, δεν θα σε ακούσει κανένα άλλος. Πέσε στο σταυτί μου. <ΣΣΣΣΣ> Τότε ο Ιωσπολίκαρπος εθήμωσε. Ήψωσε τη φωνή της διαμαρτυρίας του και είπε «Ογδοήκοντα και έτσι έτη δουλεύω το Κύριό μου». Και ουδέν με και πως δει να βλασφημίσει τον βασιλέα μου τον Σωσαντάμε 86 χρόνια λέει τον υπηρετώ και δεν μου έχει κάνει τίποτα κακό γιατί να τον βλασφημίσω θα σε σφάξω να με σφάτσεις θα σε κάψω να με κάψεις καλό τι νομίζεις γιατί η αλήθεια αδερβή μου είναι βαριά σας είπα σήμερα είμαστε στο ψέμα. Και θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά αυτό που είπα και προχτές και δεν έχω κανένα λόγο να το αποκρύψω. προσέξτε γιατί σήμερα είναι ο καιρός των ψευδών τα οποία λέγει η Εκκλησία, η Επίση μας. Ψεύδι, πολλά ψεύδι. Εκεί φυλαθείτε. Εκεί έχετε πνευματικού, πηγαίνετε να ρωτήσετε, να μαθαίνετε. Μην πεις μέσα σου, το λέει ο παπάς. Κι άμα το λέει παπά και τι είναι ο παπάς. Υπάρχουν και παπάδε κομπινατόροι, υπάρχουν και παπάδες απατεώνες, υπάρχουν και παπάδε ρεμάλια, υπάρχουν και παπάδε βρώμικοι και αρενοί. και άμα το λέει παπάς, και τι είναι ο παπά. Εσύ να πάρει αυτόν που εμπιστεύεσαι, αυτόν που ξέρεις ότι είναι ο φορέας τη αλήθεια. Εκεί να πάρει να μάθεις αν πρέπει ή δεν πρέπει. Κάποτε με πήρε ένας από την Αθήνα, φίλος, ιερέας, ιερέας. Και μου πήγε αστιαγόμενο, ρε μέρα, μου λέει, τι κάνεις, καλά του λέω είμαι. Ρε μου λέει, ακόμα μου λέει, στα κηρύγματα λέει, λες, να μην τρώνε λάδι οι άνθρωποι, Τετάρτη και Παρασκευή. Λέω, το λέω, έτσι πρέπει, να μην τρώνε λάδι Τετάρτη και Παρασκευή. Ρε μένε, ήταν, ήταν θυμάμαι, Παρασκευή τη μεγάλη της, της Αργοστής. Παρασκευή της Μεγάλη «Ρε βλαμένε, έλα πάνω μου λέει να δεις εδώ τι τρώμε εμείς». Ευρισκόταν ο σε αυτός βέβαια δεν έτρωγε, ευρισκότανε σε ένα τραπέζι αρχιερατικό. «Έλα εδώ μου λέει να δεις τι εσύ τους λένε να μην τρώνε λάθη». «Έλα εδώ να δεις τι τρώνετε δε σκοτάτε μου λέει, έλα εδώ να δεις». Παρασκευή, παρακαλώ, των χαιρετισμών. Παρασκευή των χαιρετισμών. Καταλάβατε. Δεν σε ενδιαφέρει, έτσι μας έλεγε αυτός, αυτό ο δασκαλός μα. Δεν σε ενδιαφέρει τι κάνουν δεσποτάδες και οι παπάδες. Κοίταξε <χει> να κάνεις αυτό που πρέπει. Κοίταξε να κάνεις. Εγώ σας τα λέγω αυτά ακριβώς για να σας δείξω ποτέ σας να μην έχετε υπόδειγμα μπροστά σας τους παπάδες και τους δεσποτάδες. Ποτέ σα. Πάντα να βαδίζετε με γνώμονα και βάση το Λόγο του Κυρίου. Αυτά είπαμε προχτέ. Ο Λόγος προχτές για την αλήθεια και το ψέμα. Όλοι μας λέμε ψέματα γιατί μας αρέσει το ψέμα και να το λέμε και να το ακούμε. Και όλοι μας ντρεπόμαστε, φοβόμαστε την αλήθεια, γιατί η αλήθεια μας εκθέτει, μας ξεπροστιάζει. Η αλήθεια παρουσιάζει την πραγματικότητα και γι' αυτό είδατε τι είπε ο Κύριος. Τι κάνουν λέει οι άνθρωποι του σκόδους, οι αν λέει το σκόδος μάλλον ή το φως. Ή να μην ελεγχθεί τα έργα αυτών, γιατί το φως φωτίζει τα έργα σου, είναι η αλήθεια το φως. Εμείς θέλουμε να ζούμε στη σκιά του θανάτου, θέλουμε να ζούμε στη σκιά, στο σκότους των αμαρτιών μας. Δεν θέλουμε να βγει ο ήλιος τη δικαιοσύνη ο ήλιος της αληθίας, γιατί θα ξεπροσκιαστούμε. Ενώ ο Άγιος βλέπετε το χαίρεται, το απολαμβάνει το φως, το θέλει το φως, γιατί δεν έχει να κρύψει κάτι. Ευχόμαστε λοιπόν στου επόμενου δύο στίχου να ερμηνεύσουμε τον 7 και τον 8 στίχο του 14ου κεφαλαίου των παρομοιών. <Και> Τι λέγει ο 7 στίχο, Πάντα εναντίον ανδρύει άφρονοι. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Στον άνθρωπο λέει τον άφρονα, σας είπα άφρον εδώ δεν είναι ο χαζός, ο άμυαλος, είναι κατά ο ασεβής, γιατί περισσότερο βλαμμένος από τον ασεβή δεν υπάρχει. Γι' αυτό όταν ακούτα εδώ άφρον θα ξέρετε ότι μιλάει για τον ασεβή, για αυτόν ο οποίος έχει γυρίσει την πλάτη στο Χριστό και κάνει τη ζωή του. Επαναλαμβάνω λοιπόν, πάντα εναντία αντροί Όλα λέει στον ασεβή άνθρωπο τουρχονται ανάποδα. Στον ασεβή άνθρωπο όλα τουρχονται ανάποδα. Και ας δούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ποια είναι αυτά που του έρχονται ανάποδα και γιατί του έρχονται ανάποδα. Γιατί όντως του έρχονται ανάποδα. Τι έκανε ο Σεβής, το οποίο έχει γυρίσει την πλάτη στο Θεό. Δεν θέλει να ακούει το νόμο του, δεν θέλει να ακούει τις εντολές του, δεν θέλει να πει τα θέληματά του, δεν θέλει να κάνει εκείνο που θέλει εκείνος. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Άμα δεν τηρείς και δεν ακολουθεί το νόμο του Κυρίου είναι επόμενο. Λίγο θα χαρείς. Μετά ετοιμάσου να κλάψεις. Θα σου έρχονται όλα ανάποδα. Θα σου έρχεται η μία δυστυχία επάνω στην άλλη. Ή μια κακοδιχεία επάνω στην άλλη. Γιατί. Γιατί είναι επόμενο. Γυρνώντας την πλάτη σου στον Χριστό. Άφησες. Τη ζωή σου στα χέρια των δαιμόνων. Ο δαίμονας να σε κάνει ευτυχισμένο δεν πρόκειται. Ο δαίμονας να σου λύσει προβλήματα δεν πρόκειται. Θα στα πολλαπλασιάσει ναι. Αλλά να σου λύσει προβλήματα δεν πρόκειται. Γι' αυτό λέγει ότι όλα είναι ανάποδα, έρχονται ανάποδα στον άνθρωπο τον ασεβή. Μην ψάχνεις λοιπόν να δεις τι φταίει στη ζωή σου. Το παιδί σου απέτυχε στη ζωή του. Γιατί απέτυχε, ξέρει γιατί απέτυχε. Γιατί από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε τι είπες. Εγώ, εγώ θα το κάνω. Εγώ θα το φτιάξω. Εγώ θα το σπουδάξω. Εγώ θα το μορφώσω. Εγώ θα το κάνω γιατρό, επιστήμονα, δικηγόρο. Δεν ξέρω τι ήθελε να το κάνεις. Και αφού ανάλαβες εσύ, τα κάνεις μαντάρα, τα κάνεις μουσικήμα τα πράγματα. Για δείξτε μου το παιδί σου να δω που είναι. Μπορεί να γίνει γιατρός στο Θεό πιστεύει, στην επισγύα παγένει, εξομολογείται, κοινωνεί έγινε απλώς ένας καλός του εφταράτος που μαθαίνει να λέει ψέματα στα δικαστήρια για να κερδίσει τις δίκες κομπιναδόρικα αυτός είναι ο ωραίος ο γιος να τον χαίρεσε να τον χαίρεσε τι έγινε ο γιος σου έγινε αυτό που ο σου. να δεν έγινε τι έγινε θα μόνος των ειχτερνών κέντρων έχει γίνει Εκεί πήγαινε να τον ζητήσεις. Εκεί θα κατορθώματά σου. Όχι τα κατορθώματά του. Τα κατορθώματά σου. Εσύ όνειρο πόσο να τον κάνεις άνθρωπο καλό και επιτυχημένος. Αυτός είναι ο καλός και επιτυχημένος άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος που μεγαλώνει μέσα στα νηθερνά κέντρα, αυτός που χώρισε τη γυναίκα του. Αυτός που διέγησε το γάμο του, αυτός που διέλυσε την οικογένειά του, αυτός που τα παιδιά του πυκλοφοράνε στον δρόμο χωρίς την εποπτεία κάποιου, αυτός είναι ο επιτυχημένος. Έτσι το βλέπετε εσείς. Αυτό όμως, όμως, το κακέκτυπο αυτό του ανθρώπου, είναι το δικό σου επίτευγμα. Εσύ το απέκοψες από την εκκλησία εσύ δεν του έδωσες τη δυνατότητα να μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία εσύ είπες το παίρνω από τον παπά για να μην μου το κάνει καλό καλόγερο και δεν το στυνεσποντές ούτε στο κατηχητικό ούτε στην εκκλησία και τώρα δίθεν θρημείς υποκριτικά και κλαις ότι επειδή το παιδί σου απέτυχε και στρέφεις ανοήτως και ρίχνεις τις ευθύνε προς τους ιερείς γιατί τι φταίω εγώ αν το παιδί σου είναι αγίτη. «Εγώ τι φταίω αν το παιδί σου έπλεξε στα ναρκωτικά, εγώ τι φταίω αν το παιδί σου είναι θαμώνας των ικανών κέντρων, εγώ τι φταίω αν το παιδί σου δεν πάει στην εκκλησία; εγώ παπάς, πέστε μου τι φταίω, τι φταίω. Εγώ το γέννησα, εγώ το μεγάλωσα σε μένα το ανέθεσε ο Θεός». Λικό σας είναι. Εσάς ο Θεός το ανέθεσε. Εσείς κάνατε τη μεγάλη βλακεία, Αντί να το δώσετε στον Θεό, το δώσετε στον δέμο να σας το μεγαλώσει. Και τώρα μην θρηνείτε, και τώρα μην παριστάνετε ότι καταλαβαίνετε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Πάντα εναντία, ανδροί άφρονοι. Αυτή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η μοίρα, επιτρέψτε μου τη λέξη, του ανθρώπου ο οποίος διαχωρίζει τη θέση του από τον Θεό αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου ο οποίος νομίζει ότι είναι εξυπνότερος από τον Θεό, ότι ξέρει να βάζει τα πράγματα καλύτερα από έτσι όπως θα τα βάλει ο Κύριος και φτιάχνει το δικό του στυλ, τη δικιά του πορεία και αρχίζει να περπατάει σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Αυτός ο άνθρωπος θα αποτύχει. Αυτό ο άνθρωπος είναι ο καταδικασμένος άνθρωπος. Αυτό ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να ευσταθήσει στη ζωή του, να σταθεί δηλαδή στα πόδια του σωστά. Θα είναι ανά πάσα στιγμή το έρμεο των δαιμονικών πνεπάτων. Πάντα εναντία ανδροί άφρονοι. Αλλά γιατί είναι εναντία. Βεβαίως ο βασικός λόγος είναι αυτός που είπαμε απέκοψες τις σχέσεις σου από τον Θεό και συνεπώς όλα θα σου ήρθουν ανάποδα αλλά εναντίον είναι και για κάποιο ακόμα λόγο που είναι βέβαια σε συνάρτηση με τον πρώτο Ήδη προχήρως τον είπαμε και ο λόγος ο δεύτερος είναι ότι ενώ απέκοψες τις σχέσεις σου από τον Θεό εμπιστεύθηκε τον εαυτό σου, τον άντρα σου, τα παιδιά σου, το σπίτι σου τον εμπιστεύτηκες πρώτα στον εαυτό σου, μετά στον κόσμο και μετά στον διάβολο. Τρεις. Σε τρία εντελώς αναξιόπιστα πρόσωπα. Θα μου πεις αναξιόπιστο πρόσωπο εαυτός μου. Ο χειρότερο εχθρός σου. Δεν σου λέω τίποτε άλλο. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ο πιο επικίνδυνος εχθρός σου είναι ο ίδιος ο εαυτός σου. Γιατί βλέπετε έχουμε τον εγωισμό, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, θα φτιάξω, εγώ θα κάνω, ποιος δεός, εγώ ξέρω, εγώ ξέρω, εγώ θα μεγαλώσω που λέγαμε προηγμένος. εγώ θα το μεγαλώσω το παιδί μου, εγώ θα το φτιάξω όπως θέλω εγώ, ορίστε λοιπόν για σε το καμάρι σου τώρα, γιατί νόμισες ότι μια ζωή το παιδί σου το και να το στην αγκαλιά σου, αν δεν είναι έτσι. Το παιδί σου θα μεγαλώσει κάποια στιγμή. Θα μεγαλώσει και αυτά τα ελεϊνά αποθέματα που του έδινες και κρατούσε μέσα στην καρδιά του, από μικρό παιδί αυτά θα είναι το αποθεματικό το οποίο θα έχει και με το οποίο θα μεγαλώσει στη συνέχεια. Εσύ Να ο μεγάλος εχθρό. Δεύτερος εχθρό. Εμένα ρωτάτε Εσύ τον λέτε το δεύτερο εχθρό; Γιατί δεν πας στην εκκλησία Κάθε Κυριακή Τι απαντάτε Τι θα πει ο κόσμος Πώς θα με χαρακτηρίσει ο κόσμος Γιατί δεν πάρα Οι Κάθε Κυριακή Υπήρξαν άνθρωποι Που το είπα Πρέπει να κοινωνάς Κάθε Κυριακή Δεν έχει σχολήματα Τι θα πει ο κόσμος Πώς θα πάω Πώς θα με χαρακτηρίσει ο κόσμος. Ο κόσμος είναι το κριτήριό σου. Γιατί δύdemλες έτσι, τι θα πει ο κόσμος. Γιατί περπατάς έτσι, τι θα πει ο κόσμος. Γιατί ακούς αυτό που ακούς, τι θα πει ο κόσμος. Γιατί δεν βάλεις να ακούσει κάτι καλύτερο, τι θα πει ο κόσμος. Ο κόσμος, το κριτήριό μας ο κόσμος. Ο ελεηνός κόσμος ο αμαρτωλός και βρώμικο κόσμος αυτός που μας είπε ο Κύριος ότι είναι ότι κείτε εν το πονηρό ο κόσμος εν το πονηρό κείτε μας είπε ο Κύριος και όμως εσύ συνεχίζεις να εμπιστεύεσαι τον κόσμο και όπως είπα προχτές το θυμάστε δεν πας στον ιερέα δεν πας στην εκκλησία να σου λύσει τα ξόρια και τα μάγια, πα στη μάγισσα Εμπιστεύεσαι περισσότερο το διάολο από ό,τι το τον Κύριο. Δεν πα να σε ξεματιάσει ο Κύριος στην εκκλησία πα να ξεματιάστρο να σε διαβάσει. Μα σε κάνει χειρότερα δηλαδή. Δεν πα δεν πας στον Κύριο στην εξομολόγηση να σου λύσει το πρόβλημά σου, αλλά πα στο μικρού απάν να πείτε τα προβλήματα σε προστιάζεστε εκεί πάνω, μέσα στην τηλεόραση. Ξεφθυλίζω ότι ή πω κατα, Ξεφτύλουν πάνε, πάνε και λένε τα προβλήματά του. Τι κάνουνε, λεπτομέρειε, λεπτομέρειε μπροστά στους φακούς, και από του πεις πήγαινε στον παπά, λέει ο παπά θα μου τα πει. Ρε βλάκα, ρε ηλίθιε, αυτό που λε μόνο σου. Εσύ μόνο σου τα λε. Εσύ τα λε. Εσύ έφυγε στην τηλεόραση και ξεπρόσφυγε στον εαυτό σου. Τα πε στην τηλεόραση και αποφάσισα να τα πει στον παπά. Ακόμα κι αν ο παπά τα πει που δεν τα λέει. Πάντα εναντίον αντροί άφρογοι όλα θα σου ανάποδα άπαξ και διοκόρησες τον εαυτό σου από τον Θεό αυτά είναι λόγια κυρίου αδελφοί μου δεν είναι δικά μου λόγια και σας είπα από εδώ τουλάχιστον μίλησα προηγουμένως για αλήθεια και ψέμα και σας εγγυώμαι ότι εδώ τουλάχιστον συνειδητά ποτέ δεν σας είπα ψέματα δεν υπελόγισα ούτε αν κάποιοι φεύγουν ούτε αν κάποιοι έρχονται εδώ θα ακούτε πάντα την αλήθεια την αλήθεια γυμνή την αλήθεια όπως μας την παρέδωσε ο Κύριος Εγώ δεν είμαι σε θέση ούτε να κρίνω τα Λόγια του Θεού ούτε να προσθέσω ούτε και να αφαιρέσω Και όσοι έρχεστε εδώ αυτό θα θυμάστε Ότι πει το στόμα μου τουλάχιστον, αυτό, τουλάχιστον το καυκόμα μέχρι αυτή τη στιγμή Ότι πει το στόμα μου θα είναι αλήθεια Δεν είναι τίποτα δικό μου Τίποτα Τι παρακάτω Αν δεν σας είπα τον τρίτο εχθρό του διάβολο Αλλά είναι τρίτος αυτός στη σειρά Πρώτος και χειριότερος είναι ο αυτός Δεύτερος είναι ο κόσμος Και τρίτος είναι ο πονηρός Και ο πονηρός έρχεται Απλά να εκμεταλλευτεί Τα κατορθώματα των δύο προηγουμένων Γιατί αν εσύ δεν ανοίξεις την πόρτα διάβολο, Ο διάβολος δεν μπορεί να μπει μέσα σου να γιατί είσαι ο χειρότερος από τον διάβολο, γιατί εσύ θα του πεις περάστε. Εσύ θα ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου και θα κάνεις σήμαλο στον διάβολο να πει μέσα να γίνει ο κουμανταδόρος της καρδιάς σου. Τι λέει παρακάτω. Όπλα δε αισθήσεως χίλιοι σοφά. Όπλα δε αισθήσεως, χίλιοι σοφά. Γιατί τα λέει όπλα αισθήσεως. Είναι τα όπλα που διαθέτει ο πιστός του Θεού. Είναι τα όπλα εκείνα με τα οποία αποκτά αίσθηση. Αίσθηση. Και θέλει να διακρίνει, να καταλαβαίνει. Γι' αυτό λέγεται αισθήσεως. Αντιλαμβάνεται. Γεράσινα άσχο τώρα κοινό. Γιατί λέγονται όπλα αισθήσεως. Γιατί με αυτά αντιλαμβάνεσαι, σε φωτίζει ο Κύριος, να καταλάβεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Επιλέγεις. Έχεις αυτό το, το ευλογημένο κριτήριο τη διάκριση να μπορείς να καταλαβαίνεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Όταν είσαι κοντά στο Θεό. Και για να αποκτήσεις λέει αυτό το κριτήριο, το ευλογημένο, ποιο είναι. Το μέσο είναι τα χίλια τα σοφά. Έχεις πνευματικό. Καλό πνευματικό. Τον διάλεξες με αγαθά κριτήρια ή τον διάλεξες με πονηρά κριτήρια. Γιατί πολλοί διαλέγουμε τον πνευματικό με πονηρά κριτήρια. Γιατί ξέρουμε άμα πάμε σε κάποιον άλλον θα είναι αυστηρός. Θέλουμε εμείς ένα μαλακό. Θέλουμε εκείνον που θα μας κάνει τα χατήρια. Θέλουμε εκείνο που θα μας δώσει να κοινωνάμε. Αλλά αν πας έτσι με τέτοιο μυαλό να κοινωνήσεις έχει κόλαση η Αν λοιπόν έχει ένα καλό πνευματικό πνευματικό πνευματικό εάν έχεις ένα πνευματικό ο οποίος σέβεται τα ράσα του, σέβεται τα γένια του, σέβεται τα μαλλιά του, σέβεται, σέβεται τα άμφια που φοράει, αν βρει ένα πνευματικό ο οποίος γονατίζει μπροστά στην αλήθεια, προσκυνεί την αλήθεια και υπερασπίζεται την αλήθεια και ομιλεί την αλήθεια, τότε έχει μπροστά σου τα χίλια τα σοφά. Αυτά είναι τα χείλη, τα σοφά. ο μην Τσέπολας. Εκεί πήγαινε συνέχεια, εκεί ακούπα, εκεί μίλα, εκεί πε το παραπονό σου, εκεί ζήτησε τη συμβουλή του, εκεί να τον έχεις σαν σύμβολο στη ζωή σου. Γιατί αυτός για σένα είναι το στόμα του Θεού. Γιατί αν με ρωτήσεις, μιλάει σήμερα ο Θεός στον κόσμο, Βεβαίως και μιλάει. Αντί να έχουμε αυτιά να τον ακούμε. <κυρίζει> Αν με ρωτήσεις μιλάει σήμερα ο Θεός στον κόσμο, σας απαντώ. Ειδικά σε εκείνους που πάνε και εξομολογούνται σε τέτοιους πνευματικού που προανέφερα, εκεί σίγουρα μιλάει ο Θεός. Εκεί και εκείνο που σου φαίνεται ανόητο και στραβό το μυαλό σου, εφόσον σου λέει ο το κάνεις, θα επιτύχεις. Εάν όμως δεν το κάνεις εάν αφήσει να κυριαρχήσει ο ορθολογισμός σου ο βλακώδης ορθολογισμός σου εκεί θα φας τα μούτρα όπω και τα φάγανε και έχω πνευματικοπαίδια που το λένε μόνο τους όταν κάνουν τον στραβό που τους έχω πει παρ' φορέ, στην εξομολόγηση μόνοι του τα, τα λένε άμα κάνουν το αντίθετο από την ψωκοπή γιατί έτσι τους φαινόταν καλύτερο κλάψανε και κλαίνε και ακόμα κλαίνε και ακόμα κλα γιατί τους το παγώ, τους το πνεύμα του Άγιο. Και άμα περιφρονήσεις το Πνεύμα του Άγιο, θα κλάψεις σίγουρα θα κλάψεις. Ο πλαϊστήσεως χίλις σοφά. Ο πλαϊστήσεως χίλις σοφά. Πώς θα μάθεις να μαδείς σωστά το δρόμο σου, πώς θα να ανοιχνεύει τις παγίδες του πονηρού, Πώς θα, θα μάθεις να εξιχνιάζεις τις βουλές του Θεού. Πώς θα μάθεις να βρίσκεις το δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία των Ορανών; Μέσα από το Ξωμονητήριο. Από τα χίλιτα σοφά. Τι να κάνω Πάτερ. Τι να κάνω Άγιε του Θεού. Τι να κάνω Άγιε Πατέρα. Τι να κάνω. Ότι μου πεις. Τώρα θα σας πω κάτι. Θα σα πικράνω τώρα σήμερα. Θα Έρχεται η εποχή που ένεγα τη περιφρόνηση που δείξατε στο, στο μυστήριο της εξομολογήσεως και στο πνευματικό και τον έχετε απλώς και μόνο για να σας δίνει να κοινωνάτε και επιλέγετε του αχρήστους, θα φύγουν, θα εξαφανιστούν οι πνευματικοί. Και θα γίνει αυτό που λέγει ο προφήτης τη Αγίας, θα ψάχνουμε λέει στους δρόμους, θα γυρνάνε οι άνθρωποι σε αυτή η εποχή, που θα γυρνάνε στους δρόμους οι άνθρωποι και θα λένε ρε παιδιά μια αλήθεια να ακούσουμε. Κάποιο δεν ξέρει κανείς αλήθεια. Κανείς. Εκείνοι που είχαν την αλήθεια θα έχουν εξαφανιστεί. <κυρίζει> Γιατί περιφρονήσαμε. Είπε δεν τι υπάρχει από προηγουμένως. αρέσει το ψέμα. Θα φτάσει λοιπόν ο Κύριος και θα σου αρέσει το ψέμα. Εσύ είσαι με το ψέμα λοιπόν. Και όταν κάποια στιγμή θα με αναζητήσεις. Θα αναζητήσεις την αλήθεια. Δεν θα υπάρχει αλήθεια πλέον. Δεν θα με βρεις. Αυτά λέει και ο προφήτη Όπλα δε αισθήσεως χίλι σοφά. Έχει εμπιστοσύνη στο πνευματικό σου. Έχει εμπιστοσύνη στο πνεύμα του Άγιον. Άφησε τη βλακώδη εξυπνάδα σου. Τη βλακώδη εξυπνάδα σου. Και κοίταξε να υποταγεί το θέλημα του Θεού. Και εκείνο που εσένα σου φαίνεται ανόητο και στραβό, επειδή ο Κύριος ξέρει το μέλλον, θα τα φέρει τα πράγματα σύμφωνα με το θέλημά του. Αν τον εμπιστευτεί! αν το επισκεφθείς κάνει το κεφάλι σου και τότε είπαμε θα τρέχεις να βρει τα παιδιά σου μπλεγμένα στα ναρκωτικά και δεν ξέρω που αλλού και στις φυλακές συνεχίζουμε σοφία πανούργων επιγνώσετε τα σοδούς αυτών. ποιος είναι ο πανούργος το έχω ξαναπεί Πανούργος δεν είναι πάντοτε με την κακή έννοια. Γιατί εμείς πανούργο λέμε το διάβολο, το πανπόνιρο, το πανούργο ο οποίος κοιτάει να μας γκρεμίσει στην κόναση. πανούργου λέμε τους ανθρώπους, τους δαιμονιώδης ανθρώπους, τους πανπόνιρους ανθρώπους που κατεργάζονται το κακό, Αλλά πανούργος εδώ είναι ο πανέξυπνος κατά άνθρωπο. Και ξέρει ποιο είναι ο έξυπνο καταθεών. Ξέρει ποιο είναι. Ο έξυπνο καταθεών είναι εκείνο ο οποίο αδιαφορεί για του τρει προηγμένους συμβούλου που είπαμε τον εαυτό μα, τον κόσμο και τον διάβολο. Αδιαφορεί. Αυτό είναι ο έξυπνο. Ο έξυπνο, ο πανούργο καταθεών είναι εκείνο ο οποίο έχει κλείσει τα αυτιά του και στον εαυτό του και στον κόσμο και στον διάβολο και τα αυτιά του είναι εντεντωμένα να ακούσει μόνο τη φωνή του Θεού σαν αυτό που έλεγαν οι προφήτες οι παλαιοί κύριε και ο δούλος σου ακούει ό,τι μου πεις εσύ κύριε έτσι πρέπει να είμαστε αδελφοί μου άσε τι θες εσύ δεν μας ενδιαφέρει τι θες εσύ γιατί θέλω εγώ το ερώτημα είναι τι θέλει ο Θεό δεν είσαι εσύ Θεός δεν είμαι εγώ Θεός ο αληθινό Θεός ο πατέρας μας ο πραγματικός, αυτός ξέρει και αυτός θα μας πει την αλήθεια. Και αυτός μας λέει την αλήθεια. Και όσοι εμπήκαν στο ζυγό του Χριστού, κανείς από αυτού δεν μετενόησε γιατί έκανε αυτό το βήμα. Όλοι εμπήκαν κερδισμένοι. Σοφία πανούργων επιγνώσετε τα σοδούς αυτών. Η εξυπνάδα λέει που έχει ο πανέξυπνος άνθρωπος, ο καταθεών άνθρωπος. Η καταθεών εξυπνάδα που έχει στο κεφάλι του, τι τον κάνει; Τι τον κάνει; Να βρίσκει, να βρίσκει το σωστό δρόμο. Επιγνώσετε τα σοδου αυτών. Ο σοφός άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, ο άγιος άνθρωπος, ο άγιος άνθρωπο Θυμάστε προκαιρού, δεν πάνε πολύ καιρό που φέρει, είχε φέρει εδώ η Μητρόπολη το γερό Λύψανο του Αγίου Λουκά του Κρυμαία. Θυμάστε την ξέρετε τη ζωή του, τη διαβάσετε τη ζωή του. Α, τη διαβάσετε. Είδατε Είδατε πώ έζησε αυτό ο άνθρωπο. Εμεί του σήμερα με την άνεσή μα πάμε, κάνουμε τι μετανιές μα, γονατίζουμε, προσευχόμαστε, τον παρακαλάμε. Ναι, πολύ καλά αλλά για ρώτησε τον αυτό να δεις πως πέρασε τη ζωή του μέσα στα άφλια κομμουνιστικά καθεστώτα τότε της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης για ρώτησε τον να δεις πως έζησε ω έξυπνο έμπορος όπως το λέει ο Κύριος Έξυπνο εμπορο. θυμάστε την παραβολή; ο έξυπνο έμπορος λέει τι, τι, τι κάνει επειδή έμαθε λέει ότι σε ένα αγρό Υπάρχει ένα διαμάτι επήγε και πουλήθηκε ολόκληρος για να αγοράσει τον αγρό εκείνο <σκομή> γιατί θέλει το διαμάτι και εδώ ο Άγιος Λουκάς πήγε πουλήσε τον εαυτό του τον ίδιος η ε, ιερομά ε, της είναι η ιερομά της ξύλο έφαγε στις φυλακές βρέθηκε στα συσβηρία πήγε που δεν πήγε τι δεν τράβηξε. τι δεν τράβηξε. Και του λέγανε θα βγάλει τα ράσα. Εγώ λέω τα ράσα δεν τα βγάζω. Το δέρμα μου θα μου το βγάλετε, το ράσο μου δεν το βγάζετε. Το δέρμα μου βγάλετε το, το ράσο μου δεν το βγάλετε. Θα βγάλει το ράσο, δεν το βγάζει το ράσο. Στη σιμυρία. στη Σιβηρία. Και σήμερα όλη η Ρωσία και όλο ο κόσμο πέφτει και προσκυνεί τον Άγιο, τον νέο γερομάρτηρα, τον Άγιο τη όλοι το κεφάλι μπροστά του γιατί εφάνηκε αγέροχος πανέσυπνος έμπορος αυτό που λέει εδώ Σοφία Πανούργων επιγνώσετε τα σοδούς αυτό Ήξερε ποιο δρόμο θα βαθιστεί δεν καθόταν να ακούσει τον ένα και τον άλλον. Ε. δεν καθόταν να επηρεαστεί από τα καθεστώτα και να πει όπως έλεγαν άλλοι δε εκεί Ανάτσι η Ευρωμένη, αφού το λέει, αφού το λέει τι να κάνουμε τώρα, να κάνουμε μια υποχώρηση, αυτά λέει ο Χριστό. Κάνουμε υποχώρηση, λέει ο Χριστό. Τι είπε, μην φοβηθείτε από τον αποκτενόμενο το σώμα, την δεψιχή, μην δυναμένο να αποκτείνε. Μη φοβάστε, λέει, από αυτού που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα σας Να φοβάστε εκείνου που μπορούν να σκοτώσουν την πτυχή σα. Αυτούς να φοβάσαι Να φοβάσαι τον κόσμο Ο οποίος σου μοιράζει δηλητήριο Να φοβάσαι τον διάολο Ο οποίος σε τραβάζει στην κόλαση Να φοβάσαι τον εαυτό σου Που όπως είπα προηγουμένως είναι ο πιο αναξιόπιστος φίλος σου <και> Με τον οποίον δυστυχώ ζεις Αν πάσα στιγμή και ώρα κοντά Μην τον συμβουλεύεσαι ποτέ Αυτό θες να σου πει Την Κυριακή κοιμή σου όταν γίνει να κάνεις προσευχή να σου πει κοιμήσου. Όταν γίνει να δεις άθμια έργα στην τηλεόραση θα σε ξυπνάει αυτός ο βρομερός φίλος που λέγεται αυτός, σου. Αυτός είναι. Σοφία πανούργων επιγνώσετε τα σοδούς αυτών. Γίνε έξυπνος. Έξυπνος κατά Θεόν. Και ο έξυπνος κατά Θεόν τι κάνει. Αφήνει όλη τη μεριμνά του στον Κύριο. Επίρυξε τον επικύριο τη μεριμνά σου και αυτό σε διαφρέψει. Άφησε τη μεριμνά σου στα χέρια του Κυρίου. Μην πεις εγώ, γιατί τόσο είσαι βλάκας. Μην πεις εγώ, γιατί τότε είσαι ανόητος. Μην πεις εγώ θα τα καταφέρω, διότι τότε είσαι εγωιστής. Και κύριος υπερηφάνης θα τιτάσσεται. Δεν είσαι εσύ, συνεργάτης του Θεού είσαι εσύ. Δώσε την πρωτοβουλία στο Θεό και εσύ ακολούθησε. Και όταν λέω ακολούθησε τον Θεό, τι σημαίνει αυτό, ακολούθησε τον Θεό. Θα βαδίζεις στον δρόμο που εκείνο σε χάραξε, όχι δικού σου τρόμους. Όχι δικές σου, δικές σου οδούς, όχι, όχι δικές σου επιλογές το δρόμο που εκείνος σου έχει ανοίξει και σου έχει δείξει και αυτός ο δρόμος για να έρθω στο προηγούμενο πάλι είναι ο δρόμος της αλήθεια. αν θέλετε αδελφοί μου αυτή είναι η αλήθεια και βλέπετε επειδή πως αποδεικνύεται ότι σας λέω την αλήθεια είναι δύσκολα, η αλήθεια είναι δύσκολη αν είχα να σας πω ψέματα έχω μπόλικα, μπόλικα να σας πω ψέματα όσα θέλετε Τόσα ψέματα που να γεμίσει όχι η αίθουσα ο δρόμος μέχρι κάτω όπως γεμίζει τους πολιτικούς. Ψέματα όσα θέλετε αλλά ούτε εσείς θα ωφεληθείτε ούτε εγώ και οι δυο μας θα κουλαστούμε Γι' αυτό προτιμάω να σωθώ εγώ και όσοι θέλετε από σας να σωθείτε ακούοντας και εφαρμόζοντας την αλήθεια παρά να κολλάστούμε όλοι. Σοβία πανούργων, επιγνώσετε τα σοδού αυτών. αυτόν. Άνια δεαφρόνων εν πλάγι. Άνια δεαφρόνων εν πλάνει. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. η τρέλα του άφρονα. Η τρέλα να φεύγει από το Θεό, να βλαστημάει το Θεό, να γυρίσει την πίστη, την τη, τη, τη πλάτη του στο Θεό. Δεν θέλει να έχει επαφή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τρέλα από αυτή. Δεν υπάρχει. Όσο γυρίσει στην πλάτη σου στο Θεό, θα σε πάντα κακομύρης και τιμώροπες. Θα κρεμιστεί κάπου, θα σε τσακίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάπου ο διάωρος θα σε τσακίσει. Ανια δε αφρόνον εν πλάνι. Ανια. Ε, ο παραλογισμός, αυτή είναι η Άνια, Τρελαίνεται ο αμαρτωλός. Και ξέρεις γιατί, να σου πω ένα παράδειγμα να καταλάβεις γιατί τρελαίνεται, γιατί τρελαίνεται. Εσύ τι θα έλεγες παράδειγμα, αν έβλεπες κάποιον ο οποίο. ο οποίος τον οποίο μάλλον του έλεγε, μην βάζει το χέρι στη φωτιά για να το καεί. Βάλει το χέρι σου στο νερό. Και εκείνο κραπεί μέσα στα κάρβουνα. Είναι τρελό ή δεν είναι. Ε, Αυτό είναι ο παράφρονο άνθρωπο για τον οποίο μα ομιλεί εδώ. Σου λέει ο κύριο: Βάλει το χέρι στο νεράκι να δροσυστήσει. <Ρι> όχι, όχι. Προτιμώ την κόλαση. Προτιμώ τη φωτιά. Προτιμώ να ζυματιστώ, αλλά όχι σε σένα κοντά. Εκεί που πας παιδί μου θα καταστραφείς Το βλέπουν Το βλέπουν Ποιος δεν το βλέπει Ποιος είναι εκείνο ο οποίος ευχαριστήθηκε Μέσα στην πορνεία δείξε μου έναν Δείξε μου έναν που να ευχαριστήθηκε Μέσα στην πορνεία Πικρία και δάκρυα και θλίψεις και πόνος Και διαζύγια Και καταστροφή Και διάλυση οικογενειών και ό,τι άλλο θέλετε Και όμω βλέπεις η επιλογή Ποια είναι πάντα η πορνία Δείτε μου κάποιον που να μετενόησε που να είσαι στην Παρθενία κανένας από λύτους εκείνοι που φύλαξαν την Παρθενία τους, εκείνοι που έζησαν κατά Θεό εκείνοι που σεβάστηκαν το γάμο τους εκείνοι που κράτησαν αμία το στεφάνι του όλοι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι ούτε μετενόησαν αλλά ούτε και θα μετανοήσουν είναι υπό τη σκέπη του Θεού είναι υπό την χάρη του Θεού, είναι υπό την προστασία του Κυρίου. Είναι αυτοί οι οποίοι ποτέ δεν πρόκειται να χάσουν σε αυτή τη ζωή. Ούτε σε αυτή, αλλά ούτε και στην άλλη. Δείξε μου έναν που να ευτύχησε που να ζησε μακριά από την Εκκλησία. Δείξε μου έναν που να ευτύχησε που να τα έβαλε με το Θεό. Κανείς, αδελφοί μου. Εγώ, πιστέψτε με, δεν θέλω να καυχηθώ την ιστορία δεν έχω διαβάσει αφέξω και ανακατάλα την ξέρω ο Θεός να με λέει το λέω βίω Αγίου, τους βίους των Αγίων του ξέρω ιστορία έχω διαβάσει αρχαία μεσαιωνική, ρωμαϊκή ό,τι θες. δεν είδα, μα δεν είδα δεν βρήκα ποτέ διαβάζοντας έναν άνθρωπο ο οποίος να παρέχλει να παρέχλει και να ευτύχησε στη ζωή του όλοι έκλαψαν Όλοι πέρθησαν, όλοι μοιρολόγησαν, όλοι έχασαν. Κανεί δεν ευτύχησε στη ζωή Θυμάστε το ανέκδοτο που σα είχα πει, το θυμάστε. Ποιο ήταν ο ευτυχισμένο σε εκείνο το μύθο που ο βασιλιά έψαχνε να βρει ένα ευτυχισμένο. Θυμάστε το, σα την έχω πει αυτή την ιστορία. Δεν τη θυμάστε, τη ξεχάσατε. Α την πω και να κλείσουμε. Ποιο ήταν ο κάποτε ένα βασιλιά. Δεν ήταν ευτυχισμένος. Δεν ήταν ευτυχής. Όλο γκρίνιαζε. Όλο κάτι του λείπει. Ότι όλο όλο αυτό Αυτός που τα έχει όλα όλο εστερίτο. Και επειδή είδε ότι τελικά αυτή η γκρίνια τον οδηγούσε στον παραλογισμό στην τρέλα τι έκανε. Κάποια μέρα λέει έστειλε τους υπασπιστές του έστειλε τους δούλους του και λέει θέλω να πάτε να βρείτε έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Και άμα τον βρείτε θέλω να μου φέρετε την πλούζα του που φοράει να την φορέσω κι εγώ, πας κι εγώ γίνω ευτυχισμένος. Επίστευε στα μάγια ο ταλαιπώρος. Καλά, πήγανε λοιπόν. Είπαν μεταξύ τους οι δούλοι, πού θα βρούμε ρε παιδιά ευτυχισμένος άντε να πάμε στους πλούσιους. Εκεί είναι λεφτά, έχουν λεφτά πολλά, έχουν περιουσίες, εκεί θα είναι ευτυχία. Πάνε την πέρα ψάχνουνε, είσαι ευτυχισμένος, όχι δεν είμαι ευτυχισ γιατί δεν έχεις ευτυχισμένος. Θέλω το ένα θέλω το άλλο εκείνο το παιδί μου εκείνο η γυναίκα μου το ένα το άλλο ευτυχισμένος είσαι όχι δεν είμαι. Κανείς, κανείς. Πάμε να πάμε παρακάτω. Στη μεσαία τάξη ευτυχισμένος είσαι όχι. Τι έχεις. Γκρίνια, τσακομός; λίγα παίρνουμε δεν μας βγαίνουνε Αυτά που κάνω και σήμερα. Ευτυχισμένος είσαι όχι δεν είμαι. Παρακάτω, παρακάτω. Κανείς ευτυχ Πήγανε στη φτωχολογιά, εκείνη κι αν ήταν οι άνθρωποι δυσαρεστημένοι. Και πήραν τον δρόμο να γυρίσουν στο βασιλιά. Και όπως γυρνούσαν λέει ο μύθος, ότι κάποια στιγμή είδανε μέσα σε μια τρούπα, μέσα σε μια ε, κουφάλα ενός δέντρου να κάθεται ένας ολόγυμνος. Ένας ασκητής ολόγυμνος, δίνει τίποτα πάνω του, δεν είχε, δεν είχε ποτήρι να πιει νερό Δεν είχε ε, ρούχο να, να φορέσει Δεν είχε κουβέρτα να σκεπαστεί Δεν είχε καρέκλα να κάτσει Τίποτα απολύτως Ένας ολόκληρο άνθρωπο. Κοιταχτήκαμε μεταξύ του Θα πάμε να ρωτήσουμε και τούτον ναι. Αφού όλοι οι άλλοι μας είπαν Ότι είναι δυσαρεστημένοι Θα είναι τούτος Είναι δυνατόν Αυτό δεν έχει ούτε που να σταθεί δεν έχει που να κάτσει. Δεν έχει που να φάει. Δεν έχει νερό να πιει. Τι να... Θα το πάμε. πάμε, μωρέ, λέει. Πάμε και πέρα να το ρωτήσουμε. Πάμε, άντε, πάμε. Πάμε, λοιπόν. Του λέει, γέροντα λέει, να σε ρωτήσουμε κάτι ευχαρίστος. Τι θέλει. Είσαι ευχαριστημένος, δε είσαι ευτυχισμένος. Ω, δόξα σου, Θεός. Δεν σου, Θεός. Μα σύνταμα τίποτα. Σύντανα είχε ευχαριστώ τον Θεό που δεν έχω τίποτα και έχω μόνο αυτόν έχω μόνο τον Θεό μέσα στην καρδιά να η ευτυχία του Αγίου να μην έχει δώσει την καρδιά του σε τίποτε άλλο ούτε καν στο ρούκο που φοράει και να έχει αφήσει όλο του τον εαυτό στα χέρια του Θεού τον βρήκανε τον ευτυχισμένο δεν, που δεν έχω πουκάμισο να πάω να πείτε στο βασιλιά ότι δεν έχω πλούτζα να του δώσω Πήγαμε στο βασιλιά ε, βρήκατε, λέει, βρήκαμε βρήκαμε να είναι πολύ ευτυχισμένο μου την πλούτζα του δεν είχε ούτε πλούτζα να φορές. δεν έχουμε να σου δώσω γιατί η ευτυχία δεν είναι στα πλούτια αδερφή μου η ευτυχία είναι στην αλήθεια η ευτυχία είναι στο πες την αλήθεια, πες την αλήθεια ζήσε στην αλήθεια μάθε να ακούς την αλήθεια και τότε θα ίδεις τη χαρά και την ευτυχία και την ευρωσύνη μέσα στην οποία θα ζεις. Τελειώσαμε εδώ. Να πάτε στο καλό. Ο Θεός να είναι μαζί σας και με το καλό το ερχόμενο Σάββατο.